Ραδιοκαταγραφέ. Η ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φοιτιανική Ένωση καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξει. Ρεπορτάζ. Απόψεις Γκάλο.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 Καλησπέρα! αγαπητοί κροατέ των 91,2 FM της πειραϊκής εκκλησίας, Οι ραδιοκαταγραφέ της Χριστιανική Φυτική Ένωσης είναι εδώ και πάλι κοντά σα πιστέ στο ραντεβού του όπω κάθε Σάββατο. Σήμερα οι η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανική Φοιτητική Ένωσης είναι και πάλι κοντά σα πιστέ στο ραντεβού του όπω κάθε Σάβατο. Η στήλη μέσα στο μουσείο θα είναι μαζί σας για αυτή τη φορά για ολόκληρη την εκπομπή. Του τέστην μαζί σας θα είναι η... Βασιλίνα Ποροβίλου και η Μαρίνα Παπαϊωάννου. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας, δηλαδή της Πυριακή εκκλησίας, δηλαδή στο 210-4118-602 και 210-4118-640, μπορείτε να αφήσετε σχόλια, να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρατηρήσεις, διορθώσεις, οτιδήποτε θα θέλατε να μας πείτε. Στον ήχο μας βέβαια είναι η Ευανθία Κατσουρού. Ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστώ. για σήμερα. Ε, και θα θέλαμε να επενθυμίσουμε ότι στο site της χφ. χαρακτήρε.gr μπορείτε να αφήσετε οποιοδήποτε σχόλιο, διορθώσεις, παρατηρήσεις, ε, τις οποίες θα τις δούμε... Και θα σας απαντήσουμε. Επίσης περιμένουμε στο site της ΧΦΕ να μας προτείνετε κι εσείς μου που θα θέλετε να ακούσετε πληροφορίες ή εκθέσεις τις οποίες φιλοξενούν, είτε της Ελλάδος είτε της Ευρώπης. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, θα μιλήσουμε για μεγάλες αρχιτεκτονικές κατασκευές οι οποίες κεντρίζουν την περιέργειά μας και καλλιτεχνικά, καθώς δεν αποτελούν μόνο επιστημονικά επιτεύγματα αλλά και λαμπρά δείγματα της τέχνης. Οπότε η στήλη μας μέσα στο μουσείο θα ασχοληθεί αυτή τη φορά όχι με μουσεία αλλά με έργα αρχιτεκτονικά τα οποία θαυμάζει όλη η Φίλιος. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα, θα μιλήσουμε για τον Παρθενώνα, που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνη όλη τη Ιφηλίου. Η κατασκευή του Παρθενώνα έδωσε λύση στο σημαντικότερο πρόβλημα του σχεδιασμού των δωρικών ναών, το λεγόμενο πρόβλημα της γωνιακή τριγλήφου. Ε, καθώς ο Παρθενώνας αποτελεί εκτό από το λαμπρότερο μνημείο τη Αθηναϊκή Πολιτεία και κολοφόνο του δωρικού ρυθμού, και, και εύλογα θα αναρωτηθείτε, πώ το έδωσε, πώς έδωσε αυτή τη λύση. Το πρόβλημα των δωρικών ναών εστιαζόταν στι τριγλύφου και στου κοίωνε που τις στήριζε. Έτσι, κάθε τριγλύφο ήταν τοποθετημένη ώστε να βρίσκεται ακριβώ πάν, πάνω από ένα κοίωνα. Αυτό όμω ήταν αδύνατο να συμβεί στους γωνιακούς Εξού και το όνομα του προβλήματο, όπω είπαμε παραπάνω. Για τον λόγο αυτό, έγιναν διάφορε δοκιμέ αρκετά ατυχεί, όπω για παράδειγμα η μεγέθυνση των τριγλύφων. Στον Παρθενό όμω, οι γονιακοί μεταφέρθηκαν λίγο πιο κοντά στους παραπλήσιους τους και το πλάτο των μετώπων μεγάλων σταδιακά προς το κέντρο. Σε κάθε μέρος του ναού επικρατούσε ένα σύστημα αναλογίας σύμφωνα με, το κατα... με τον κανόνα του Πολυγνώτου και όλε οι διαστάσεις είχαν μια δεδομένη σχέση με τη διάμετρο του κείωνα. Κάθε κείωνας είχε ελάχιστα μεγαλύτερη διάμετρο από τη βάση μέχρι τη μέση, λέπτενε προς την κορυφή και έκλεινε προς το κέντρο της κειω έτσι, οι κείονες του Παρθενώνα δεν είναι κάθετοι, αλλά αν προεκταθούν νοητά προς τα επάνω, συναντιούνται στα 1852 μέτρα, σχηματίζοντας μία νοητή πυραμίδα, η κορυφή της οποίας βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο που ήταν τοποθετημένο το κεφάλι του αγάλματος της Αθηνάς. Με αυτόν τον τρόπο το μάτι του θεατή ξεγελιέται και δίνει μία συμμετρία στο όλο κτίσμα. Κύριο χαρακτηριστικό των γκυώνων είναι η απουσία βάση. Οι γκύωνε στηρίζονται απευθεία στο στιλοβάτι και κάθε ένα από αυτού είναι μοναδικό. Για να πετύχουν οι αρχιτέκτονε τι καμπυλώσει του ναού, δεν μπορούσε κανένα λίθο του ναού να έχει κανονικό ορθογώνιο σχήμα. Αντιθέτω, σχεδόν κάθε λίθο είχε εντελώ δικό του σχήμα και μοναδική θέση μέσα στο σύνολο. Γιατί οι καμπυλώσει και οι κλήσει δημιουργούσαν διαφορετικέ γωνίε και επιφάνειε σε κάθε πλευρά του κτηρίου. Επίσης, στο σχέδιο του Παρθενώνα δεν υπήρχε καμία ευθεία γραμμή. Παντού συναντάμε απαλές καμπύλες και στην προστινή όψη, στην οποία ισχύει πλάτος ίσον φ επί ύψος, όπου φύνει ο αριθμός της χρυσής τομής. Έτσι καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά μεγαλύτερος από το πραγματικό του μέγεθος, χωρίς όμως να βαραίνει το χώρο. Όπως είπαμε και πριν στην προστινή όψη του Παρθενώνα ισχύει πλάτος ίσον ΦΥ επί ύψος όπου ΦΥ είναι το σύμβολο της χρυσής τομής και ορίζεται ω τον πηλίκο των θετικών αριθμών Α προς Β, όταν ισχύει Α Β, ίσον Α συν Β προς Α, που ισούται περίπου με 1,318. Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, τόσο κατά την αρχαία Ελλάδα όσο και κατά την αναγέννηση. Τη χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας 585-500 π.Χ. που γεννήθηκε στη Σάμμο. Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα Φ, το ελληνικό βέβαια, προ τιμή του Φιδία, του γνωστότερου ίσω γλύπτη τη ελληνική αρχαιότητας και του σημαντικότερου τη κλασική περιόδου. Με βάση το χρυσό λόγο δημιουργήθηκαν πολλά έργα τέχνη τη κλασική εποχή, όπω ο Παρθενόνα και τη αναγεννησιακή εποχή, βέβαια, όπω είναι ζωγραφικά έργα του Λεωνάρτου Νταβίντσι. Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται για την απόδοση τη αρμονία σε έργα ή στην πλαστική χειρουργική για την ωρεοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. Χρυσός λόγος εντοπίζεται και στη φύση. Για παράδειγμα, στο ναυτίλο, ένα είδος μαλακίου, ο λόγος των ακτινών του κάθε θαλάμου με τον προηγούμενο ισούται με τον χρυσό λόγο. Στο ανθρώπινο σώμα, ο χρυσός λόγος εντοπίζεται σε πολλές ανατομικές αναλογίες, τις οποίες παρατήρησε και κατέγραψε ο Λεωνάρτο Ντραβίντσι στο Βιτρούβιο Άντρα. Ο Παρθενώνας είναι χτισμένος με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με τα τμήματά του να είναι ενωμένα, με λιωμένο μολύβι στις κατάλληλα διαμορφωμένες ενώσεις. Από πλευρά τεχνικής, ο Παρθενώνας συνδυάζει δύο ρυθμούς ταυτόχρονα, τον Ιωνικό και τον Δωρικό. Εξωτερικά ο ρυθμός μοιάζει με Δωρικό, όμως γύρω από το Σικό υπάρχει ζωοφόρος, που είναι χαρακτηριστικό του Ιωνικού ρυθμού. Ό συνήθω, οι Δωρικοί Ναοί είχαν 6 οικίονες για τις στενές πλευρές και 14 για τις μακρές Αντίθετα, στον Παρθενώνα έχουμε στι στενές πλευρέ 8 κύωνε, ενώ για τι μακρέ 17 κύωνε. Ε, αυτό που καταλαβαίνουμε σαν αποτέλεσμα ε, αυτών που είπαμε είναι ότι οι αρχαίοι είχαν καταλάβει ότι η γη δεν είναι ίσια. Όπω είπαμε, δεν υπήρχε καμία ίσια γραμμή στον Παρθενώνα. Mm. Ήταν όλα καμπυλωτά, ξεχωριστά το καθένα για να προσαρμοστεί σε αυτό το σχήμα που είχαν καταλάβει ότι έχει η γη. Αντίθετα με την αντίληψή του ότι η γη ήταν ίσια. Τώρα θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί μπορεί να ήταν πολλές πληροφορίες ε, και θα επιστρέψουμε με το επόμενο αρχιτεκτονικό μας κατασκεύαμονα. Είστε και πάλι κοντά σα, εδώ στου 91,2 FM της Πυραϊκής Εκκλησίας, στι ραδιοκαταγραφές τη ραδιοφωνική συντροφιά τη Χριστιανική Φετιτική Ένωση, με θέμα μα την τέχνη και μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα τα οποία έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον όλη της ηφιλίου. Να σου πω Βασιλίνα ότι διάβασα πρόσφατα ότι στι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Νάσβιλ είναι ένα αρχιτεκτονικό αντίγραφο του Παρθενώνα της Αθήνας, τόσο στο σχέδιο όσο και στο μέγεθος το οποίο προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων, τουριστών ε, και επίσης σύμφωνα με το κέντρο... Για την παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO ο Παρθενώνας έχει συμπεριληφθεί στον καταλογό της της 11 Σεπτεμβρίου του 1987. Μάλιστα. Ας συνεχίσουμε τώρα στην, με την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι ένας συνδυασμό βασιλικής με τρούλο. Ο ρυθμός της τρούλαας βασιλικής εμφανίστηκε τον 6ο ένο το πρόβλημα στέγασης της τεράστιας εκκλησίας οδήγησε στη δημιουργία του τετράγωνου κεντρικού χώρου με τέσσερις ογκώδεις πεσούς στι κορυφές του, οι οποίοι ενώθηκαν πάνω με τέσσερα τότσα. Γεμίζοντας με οικοδομικό υλικό τα κενά ανάμεσα στα τότσα στο επάνω μέρος, δημιούργησαν τέσσερι, τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα, τα λοφεία, οπότε ο τετράγωνος χώρο κατέληξε σε οριζόντιο κύκλο, τη στεφάνη, επάνω στην οποία στερεώθηκε ο τρούλος. Με τη λύση αυτή, το βάρος του τεράστιου τρούλου μεταφέρεται μέσω των τότσων στους πεσούς. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική εφεύρεση των μεγάλων μικρασιατών αρχιτεκτώνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Πιο συγκεκριμένα, εάν ενωθούν οι βάσεις των κοιόνων, σχηματίζουν τετράγωνο. Στο επάνω μέρος των κοιόνων δίδεται τέτοια κλίση ώστε να ενώνονται αναδύο σχηματίζοντας τότσα. Η λογική χρησιμοποίηση τότσεων για τη στήριξη του τρούλου μπορεί να κατανοηθεί βαθύτερα με την αναγνώριση της πορεία του φορτίου από τον τρούλο στα θεμέλια. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι τα τότσα και οι κολώνε αντιμετωπίζουν θλιπτικέ τάσει, επομένω εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιότητε των υλικών από τα οποία αποτελούνται. Το φορτίο από τον τρούλο μεταφέρεται στα τότσα, από εκεί στι κολώνε, στα θεμέλια και τελικά στο έδαφος. Ο Τρούλος είναι διάτριτο από 40 τοξοτά παράθυρα που φωτίζουν με φυσικό φω το εσωτερικό του ναού. Ακατάλληλου σχήματος παράθυρα και ανοίγματα μπορούν να βλάψουν μια κατασκευή, επειδή υπάρχει κίνδυνο τα παράθυρα να συγκεντρώσουν υψηλέ τάσει. Για παράδειγμα, αν είχαν επιλεγεί τριγωνικά παράθυρα, οι δυνάμει που θα σκούνται στι γωνίε, συνδυασμένε με τη μικρή επιφάνεια τη γωνία, θα δημιουργούσαν υψηλέ τάσει. Τα τοξοτά παράθυρα κυριαρχούν σε όλο το κτίριο καθώς όπως προαναφέρθηκε κατανέμουν τις δυνάμεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται θλιπτικές τάσει μέσα στα όρια αντοχής των υλικών. Πρέπει να αναφερθεί ότι τοξωτές αυτές κατασκευές πρωτοδοκιμάστηκαν στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην έστρα η Συρίας ενώ δοκιμή έγινε και στην κατασκευή του Αγίου Σεργίου και Βάκχου της Κωνσταντινούπολης. Η διακοσμητική τέχνη της Αγίας Σοφίας αποτελείται από έργα που προσθέθηκαν σε διαδοχικές φάσεις τη διάρκεια χιλίων ετών. Η Αγία Σοφία της εποχής του Ιουστινιανού ήταν διακοσμημένη κυρίως με σταυρούς, καθώς και με φυτικά και γεωμετρικά θέματα. Μετά το τέλος της εικονομαχίας, το 843, σημειώθηκε μια εκτεταμένη εικονογράφηση της Μεγάλης Εκκλησίας με ψηφιδωτά. Το νότιο ιπερό, δηλαδή το νότιο εσωτερικό μπαλκόνι εντός εισαγωγικών, κοσμίται με πορτρέτα αυτοκρατόρων, ενώ οι δύο μεγάλοι πλάγιοι τοίχοι της εκκλησίας, στη βόρεια και στην νότια πλευρά, διακοσμήθηκαν με ολόσοπιμες μορφές αγίων, προφητών και ερχαγγέλων. Ενώντα τη γείτονα χώρα την Ιταλία, θα μιλήσουμε για τον Τρούλο του Καθεδρικού Ναού τη Φλωρεντία. Το σημείο καμπή που σηματοδοτεί το πέρασμα από τη γοτιθική αρχιτεκτονική στην αναγεννησιακή αρχιτεκτονική συμπίπτει με τη δημιουργία του Τρούλου του Καθεδρικού Ναού τη Φλωρεντία, ο οποίο κατασκευάστηκε από τον Φίλιππο Μπρουνελέσκι. Με την αναγέννηση, η αρχιτεκτονική υφίσταται μια βαθιά ανανέωση σχετικά με τη γοτιθική παράδοση. Εμπνευστή αυτής της νέας αρχιτεκτονικής αντίληψης στη Φλωρεντία είναι ο Φίλιππο Μπρουνελέσκι, ο οποίος αφού ξεπέρασε τη μεσαιωνική παράδοση να αναθέτουν στους τεχνίτες την εκτέλεση ενός οικοδομήματος, εγκαινιάζει μια νέα μορφή αρχιτέκτονα. Αυτός δηλαδή επεξεργάζεται ένα πλήρες πρόγραμμα κατασκευής του κτιρίου με σχέδια, προπλάσματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για αυτή την κατασκευή. Κατά συνέπεια, οι τεχνίτες εργάτες πρέπει να σεβαστούν αυστηρά τις κατευθύνσεις του αρχιτέκτονα και να εναρμονιστούν με το πρόγραμμα. Ο Μπρουνελέσκι είναι επιπλέον ο πρώτος αρχιτέκτονας που μελετά την κλασική αρχαιότητα και αντλεί από αυτήν τα μορφολογικά πρότυπα. Οι κολώνες, οι αψίδες, τα κειονόκρανα δεν είναι μόνο διακοσμητικά στοιχεία, αλλά δημιουργούν τους ρυθμούς και την ισορροπία του χώρου. Ο Τρούλος του Ντουόμου. Ο Τρούλος έχει διάμετρο 42 μέτρα και έχει σχήμα γοτθικής αψίδας, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στην παλιά μεσαιωνική εκκλησία που προϋπήρχε. Αποτελείται από τούβλα διαφόρων μεγεθών που στηρίζονται μόνα τους, τοποθετημένα σε σχήμα ψαροκόκαλου, τεχνική που ο Μπρουνελένσκι αντέγραψε από ρωμαϊκά κτίρια, όπως το Πάνθεον. Το επαναστατικό επίτευγμα του Προυνελένσκι ήταν ότι έχτισε τον μεγαλύτερο τρούλο της εποχής του χωρί καλωσιέ. Η δομή του είναι αυτοφερόμενη, δηλαδή ο τρούλο στηριζόταν μόνο του κατά το σταδιακό του κτίσιμο, χωρί να χρειάζεται τη συλλοκατασκευή που ξεκινάει από το έδαφο. Ο Προυνελένσκι οργανώνει το εργοτάξιο με μοντέρνο τρόπο. Προμηθεύει με σχέδια και μακέτε του τεχνίτε του, εφευρίσκει μηχανήματα για να σηκώνουν τα βάρη. Ε, σε, μια σε μια περιγραφή του βαζάρι, όταν η οικοδομή φτάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο αρχιτέκτονα ανοίγει εκεί ψηλά ένα μαγειρίο με κουζίνα, έτσι ώστε οι εργάτε να μην χρειάζεται να κατέβουν κάτω πριν από το βράδυ. Τόσο συντονισμένα, τόσο οργανωμένα. Και τόσο εντυπωσιακά όμω. Ναι, ο τρούλο στηρίζεται σε μια οκταγωνική βάση και αποτελείται από δύο θόλου, τον έναν μέσα στον άλλον για να προστατεύεται από την υγρασία αλλά και για να φαίνεται πιο μεγαλοπρεπή. Στη χριστιανική Ευρώπη, κάθε μεσαιωνικό μνημείο επαιδείωκε να μεταβιβάσει ένα νόημα που υπερέβαινε την ορατή μορφή τη κατασκευή του. Ο στόχο τη χρήση του Τρούλου είναι η διάσπαση του όγκου και η προσπάθεια προσέγγισης του ανθρώπου με το θείο μέσω της εξαήλωσης του χώρου που προσφέρει η θολωτή στέγαση του ναού. Ο Τρούλο στην κοσμολογική ερμηνεία του συμβολίζει την ουράνια κατοικία του Θεού, ενώ ο υπόλοιπο ναός, τη γη και μια μικρογραφία του επουράνιο ανακτόρου του Θεού. Ο Τρούλος θα χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο του σύμπαντος, του ουρανού, του θανάτου και της Ανάστασης. Τα τόξα που τον στηρίζουν συμβολίζουν τα τέσσερα άκρα του κόσμου. Η διακόσμηση του ναού συνοψίζει την θεανθρώπινη ενότητα της Εκκλησίας. Στο κέντρο του Τρούλο Παντοκράτορας, πηγή της ουράνιος δόξας, που κατεβαίνει για να περιβάλλει, να καθαγιάσει και να μοτομορφώσει τα πάντα, περιτριγυρισμένος από προφήτες και αποστ Στι τέσσερι γωνίες του δωματίου που στηρίζουν τον Τρούλο οι τέσσερις Ευαγγελιστέ. στις κολόνες οι άνθρωποι κολώνε. μάρτυρες και άγιοι επίσκοποι οι, οποία, οι οποίοι είναι πλησίον των εγκόσμιων και του απλού πιστού Ο Μπρουνελέσκι ήταν και ο πρώτος που ζωγράφισε μερικές ενδιαφέρουσες ως προς την τεχνική σκηνές χρησιμοποιώντα γραμμική προοπτική και σημείο φυγή. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το έργο του για κάποιους ε, ορισμούς που θα ακούσετε να αναλύσουμε δηλαδή το τι είναι προπτική αφού μας εξηγήσει η Βασιλίνα πως αυτός την ε, ανακάλυψε ναι, και... τη πως τη σκέφτηκε αρχικά θα... να ναι. με μείνετε με απορία <laughs> και μετά θα συνεχίσουμε με τα κτίρια ε, έτσι λοιπόν Ανάμεσα στα έργα του ήταν ένα πίνακα, ο οποίο θεωρείται χαμένο, που παρουσιάζει την πρόσωψη του βαπτιστηρίου τη Φλωρεντία όπω φαίνεται από τη δυτική πόρτα του καθεδρικού ναού. Το παράξενο είναι ότι ο πίνακα αυτό κατασκευάστηκε με μια τρύπα στο κέντρο, ακριβώ στο σημείο φυγή. Και το πιο παράξενο ήταν ότι δεν ήταν ένα πίνακα για να τον βλέπει κανεί από μπροστά, όπω έχουμε συνηθίσει όλοι να βλέπουμε του πίνακε από τη μεριά τη ζωγραφισμένη του πλευρά, ο Μπρουνελέσκι τοποθετούσε τον πίνακα απέναντι από ένα καθρέφτη και ζητούσε από το θεατή να έρχεται από την πίσω μεριά και να βλέπει μέσω τη τρύπα απέναντι στον καθρέφτη, δηλαδή έβλεπε κανεί το έργο μέσα από τον καθρέφτη και όχι με τα δύο τα μάτια. Λένε ότι έτσι ήθελε δίνοντα έμφαση στην προοπτική του έργου να το ελέγξει κανεί, όχι συγκρίνοντα το με το ίδιο το παπτιστήριο, αλλά με την αντανακλάσή του, σύμφωνα με του νόμου τη ευκλίδια γεωμετρική οπτική. Η δουλειά του διαδόθηκε ευραίως και υπήρξε η βάση της μεθόδου εργασίας ζωγράφων όπω ο Ντονατέλο, ο Μαζάτσιο και ο Λεωνάρδο Νταβίντσι που ήταν συγχρονοί του. Ο Μπρονελέσχης στην ουσία εφήβρε τη φωτογραφική οπτική και ίσως έκανε, όπως λένε οι φωτογράφοι, την πρώτη εγκατάσταση. Πολλοί θεωρούν το έργο τους σαν απαρχή της εποχής της αναγέννησης. Και τώρα θα μας πει Μαρίνα τι είναι προοπτική και μία είναι σημειοφυγής Λοιπόν, η προοπτική είναι η τέχνη της προβολής μιας τρισδιάστατης εικόνας και της δημιουργίας της αίσθησης του βάθου σε μια επίπεδη επιφάνεια Υπάρχουν δύο είδη προοπτικής Η γραμμική προοπτική που είναι μια γεωμετρική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ευθείες γραμμές που δείχνουν το πώς φαίνονται τα αντικείμενα με βάση την απόστασή τους από το κοντινότερο προς το θεατή πλάνο του πίνακα Όλε οι ευθείε που είναι κάθετε στο επίπεδο τη εικόνα συγκλίνουν σε ένα μοναδικό σημείο, το οποίο ονομάζεται και σημείο φυγή. Αυτό που μα είπε η Βασιλίνα πιο πριν με τον πίνακα του Μπρουνελένσκι. Σημείο φυγή είναι το σημείο στο άπειρο, στο οποίο συγκλίνουν παράλληλε μεταξύ του γραμμέ, που είναι μη παράλληλες με το επίπεδο τη εικόνα. Ε, Μπερδεμένοι, πολλέ παράλληλε, μη παράλληλε, τελικά είναι. Πρακτικά σημαίνει το όπως βλέπουμε λοξά τις παράλληλες μεταξύ τους γραμμές να χάνονται στο βάθος. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή. Ή είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο ή περπατάμε και βλέπουμε μπροστά. Δεν βλέπουμε τα κτίρια πολύ μέσα στο βάθος. Κάπως ανανεώνονται οι κορυφές ή άμα είμαστε στη φύση τα δέντρα. Ενώνονται οι κορυφές των δέντρων ή των κτιρίων δεν νομίζω. Όχι, όλα είναι μέσα στο μυαλό μα. Είναι παράλληλα, ναι Αλλά έτσι Βλέπουμε. Δηλαδή καθώς είμαστε, αυτά που είναι κοντά σε μας είναι πιο μεγάλα, ενώ αυτά που, που φεύγουν προς το άπειρο νομίζουμε εμείς ότι συγκλίνουν και προς το άπειρο, <χω> ότι ενώνονται σαν μια γωνία. Άρα το σημείο φυγή είναι ένα κατασκευασμα της φαντασίας μας και δεν υπάρχει πραγματικά. Είναι αυτό όμως που μας βοηθάει να καταλάβουμε την τρίτη διάσταση της εικόνας, το βάθος. Ο Φίλιμπο Μπρουνελέσκη εισήγαγε μια τεχνική για την απεικόνιση των συγκεκριμένων, καθώς αυτά ξεμακραίνουν προς το σημείο φυγή. Και ο Λεόνε Μπατίστα Αλμπέρτι διαμόρφωσε μια ακριβή μέθοδο προοπτικής κατασκευής που γρήγορα υιοθετήθηκε από τους φλωρεντινούς καλλιτέχνε του 15ου αιώνα. Η το δεύτερο είδος προοπτικής είναι η εθέρια προοπτική. Όρο, όρος προοπτική επινοήθηκε από τον Λεονάρτο Νταβίντσι και περιγράφει την υποδήλωση της απόστασης με τη βαθμιαία διαμόρφωση του χρωματικού τόνου. Τα αντικείμενα που βρίσκονται στο βάθος μακριά από το θεατή ζωγραφίζονται με πιο ανοιχτά χρώματα. Όπως ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιο παρατηρεί ένα μακρινό σημείο του ορίζοντα σε μια μέρα με αρκετή γρασία στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το βασικό μας έργο, αν, θε, αν μπορούμε να πούμε... Τις μορφές. Βασικές. Τις μορφές, ναι. Είναι πιο θολά. Κάποιες φορές έχουν ασαφείς μορφές, σχήματα. Δεν έχουν όριο συγκεκριμένα. Ναι, δεν έχουν όριο. Ή ενώνονται με τα υπόλοιπα χρώματα. Ίσα-ίσα για, για να μας δίνουν την αίσθηση ότι υπάρχουν πίσω. Αν κάποιο κοιτάξει... Πίνακε του Λεωνάρτο Νταβίντσι. Όπω η Τζοκόντα είναι ναι. πολύ. και προσέξει συγκεκριμένα πίσω από τη μορφή, θα δει ότι σιγά σιγά υπάρχουν διάφορα χρώματα που προσπαθούν να δείξουν αυτό, ότι εκεί βρίσκεται ένα μικρό κλαδάκι λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πέρα. Αλλά πολύ θολά. Πολύ θολά. Πολύ θολά. Αγαπητοί ακροατές, μόλις ακούσαμε το βάλ των χαμένων του Μάνου Χατζηδάκη, Μα, ε, μαζί σας στα μικρόφωνα είναι η... Βασιλίνα Μποροβίλου και η μαρινα Παπαϊωάννου. Έχουμε ξεκινήσει εδώ ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα αρχιτεκτονικό ταξίδι στο χρόνο, με πρώτο σταθμό τον Παρθενώνα, ο οποίος κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γωνιακής τριγλήφου, το οποίο ήταν η Αχίλιο Πτέρνα για πολλούς ναούς της εποχής εκείνης. Δεύτερο σταθμό μα στο ταξίδι αυτό της τέχνης και τη αρχιτεκτονική είναι... Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης η οποία συνδυάζει μοναδικά δύο ρυθμούς τη βασιλική με τον Τρούλο Και τρίτος σταθμός μας ήταν ο Τρούλος της καθο... του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας, ο οποίος ε, ήταν το πιο επαναστατικό επίτευγμα που του Μπρουνελέσκη όταν τον έκτισε χωρίς καλοσχέσεις σε ναό που προϋπήρχε Καθιστώντας τον έτσι έναν από τα πιο αξιοθαύμαστα αρχιτεκτονήματα στον κόσμο Και μάλιστα έβαλε και μαγειρίο για να μην κατεβαίνουν οι εργάτες και χάνεται χρόνος Ναι, είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο Επίσης ε, αναφερθήκαμε στους όρους «Χρυσή τομή», η οποία συμβολίζεται με, με το ελληνικό φί προς τιμή του γνωστότερου ίσω της, της ελληνικής αρχαιότητας γλύπτη Φιδία» και για την προοπτική, η οποία χωρίζεται σε γραμική και αιθέρια προοπτική. προοπτική και χρησιμοποίησε κυρίως την αιθέρια προοπτική ο Λονάρτο Νταβίτσι, ενώ τη γραμική προοπτική ο Προυνελέσκη και, και πολλοί άλλοι... Με τον περίεργο αυτό, «Πίνακα με την τρύπα στο κέντρο». Mm -hmm. Και πολλοί άλλοι στη συνέχεια της αναγεννησιακής ναι. εποχή. Ε, επίσης είπαμε τον ορισμό είπαμε τον ορισμό του σημείου φυγή. και τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο και τελευταίο μας ε, αρχιτεκτονήματος το, το οποίο είναι ο πύργο της Πίζας, το οποίο όλοι το έχουμε στο μυαλό μας Όλοι ξέρουμε ότι κάπως, κάπου στρίβεις, δεν είναι ίσιο, είναι, έχει μια κλίση. Έχει μια ιδιαίτερη κλίση και πολλοί λένε από σεισμό ότι έχει γίνει, αλλά Διαφο... κυκλοφορούν διάφορα. Ναι, διάφορες φήμες, αλλά δεν ισχύουν. Ναι. Όντως, και τώρα πάμε να δούμε, πάμε να δούμε την πραγματική ναι. αιτία της κλίσης. Ο πύργος της Πίζας δεν είναι μόνο ένα τουριστικό ιδιόρριθμο θέαμα, αλλά αποτελεί και ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα το οποίο θα ήταν ένα από τα σημαντικά μνημεία της μεσαιωνικής Ευρώπης ακόμα και αν δεν είχε παρουσιάσει αυτή την κλίση. Ο πύρκος της Πίζας βρίσκεται στην πλατεία του Όμου, της πόλης της Πίζας, και είναι μέρος ενός συνόλου τεσσάρων μεγάλων κτηρίων, τα οποία είναι ο καθεδρικός ναός, το καμπαναριό, το βαπτιστήριο και το κιμητήριο Όπω και τα υπόλοιπα κτίρια, ο πύργος είχε ως σκοπό να παρουσιάσει την αστική υπερηφάνεια και δόξα της εύπορης πόλης κράτου, της Πίζας. Η κατασκευή έχει τη μορφή ενός κυλίνδρου περιστοιχισμένου από κύονες. Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κυλίνδρου είναι επενδευμένες με μάρμαρο, αλλά το υλικό στο ενδιάμεσο αυτών των όψεων αποτελείται της ολοκλήρου από πυλάσβες στο κελίθους, του οποίους βρέθηκαν εκτεταμένα κενά μια υλικοειδή σκάλα χρησιμοποιείται για την ανάβαση του πύργου και βρίσκεται εντός των τοίχων του. Ε, τώρα θα, θα σας δίσουμε μια εικόνα. Πρέπει να σκεφτείτε πώς έχουμε μάθει στη γεωγραφία, στη βιολογία, μια εγκαρσια τομή του εδάφους. Το επέδαφο λοιπόν αποτελείται από τρία ευκρινή επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι πάχους περίπου 10 μέτρων και αποτελείται από ποικίλα μαλακά και λασπόδης τρώματα, τοποθετημένα σε ρηχά νερά 10.000 χρόνια πριν. Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από πολύ μαλακό και ευαίσθητο θαλάσσιο πυλό, ο οποίος χρονολογείται 30.000 χρόνων και εκτείνεται σε βάθος περίπου 1 με 2 μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι το εδαφός που βρίσκεται κάτω από τον πύργο της Πίζας. Συνεχίζουμε. Η κατασκευή του πύργου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1173 με τις οδηγίες του Μπονάνο-Πιζάνο. Το 1178 είχε ανυψωθεί το 1 τέταρτο του συνόλου όταν οι εργασίες σταμάτησαν. Ο λόγος της διακοπής των εργασιών δεν είναι γνωστός. Αν η κατασκευή είχε προχωρήσει, το χώμα του υπεδάφους του δεύτερου επίπεδου δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει την κατασκευή και ο πύργος θα κατέρεε. Μετά από 100 χρόνια διακοπής των εργασιών, το 1272 περίπου, ο Γιωβάνι Ζιμόνε έδωσε και πάλι την εκκίνηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής, όπου πλέον η αντοχή του πυλού είχε αυξηθεί εξαιτίας του βάρους του πύργου. Το 1278 η κατασκευή είχε φτάσει μέχρι το 7ο επίπεδο, όταν οι εργασίες σταμάτησαν και πάλι, πιθανότατα εξαιτίας τοπικού πολέμου. Το 1360 περίπου, όπου είχε επιτευχθεί μεγαλύτερη παγίωση του πυλού στο υπέδαφος, ο Τομάζο Πιζάν άρχισε τις εργασίες στο χώρο του καμπαναριού, το οποίο και ολοκληρώθηκε το 1370 περίπου 200 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής. Ο πύργος είχε ήδη αρχίσει να έχει κλείσει την περίοδο που χτιζόταν το καμπαναριό, εφόσον είναι έντονα πιο κατακόρυφο από τον υπόλοιπο πύργο. Πράγματι, αν κάποιος πάει να δει, στην νότια πλευρά υπάρχουν έξι σκαλοπάτια από την 7η κορονίδα προς το επίπεδο του καμπαναριού. Ενώ από την άωτια πλευρά υπάρχουν μόνο τέσσερα. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό, πιστεύω, σημείο του πύργου της Πίζας που είναι η ιστορία της κλήσης. Και, και αυτό έτσι... που κεντρίζει το ναι, ενδιαφέρον αυτό. πάρα πολλών τουριστών. Μάλιστα. Και το οποίο έχει προξενήσει και πολλές... Πολλά ερωτήματα γιατί πώς, άλλοι λένε ότι από σεισμό, άλλοι... Διάφορο, καθένας λέει μια δικιά του ιστορία, αλλά πάμε να δούμε την πραγματική αιτία της κλήσης. Υπάρχουν αποδείξει ότι η κλήση άρχισε να υπάρχει από την ιστορία του πύργου. Ο Άτσονάς του, του δεν ήταν ευθύς αλλά έκλεινε προς τον βορρά. Σε μια προσπάθεια να διορθωθεί η κλίση, η τεμάχια μάχη λιθοδομής χρησιμοποιήθηκαν στο επίπεδο του κάθε ορόφου έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί ο Άτσονάς και να μην υπάρχει κλίση. Με προσεκτική ανάλυση της κλίσης της λιθοδομής του κάθε επίπεδου έγινε η αποκάλυψη της ιστορίας της κλίσης του πύργου. Στο τέλος της πρώτης φάσης της κατασκευής, ο πύργος έκλεινε προς το βρορά κατά το 1 τέταρτο της μίας μοίρα. Στη συνέχεια, όταν η κατασκευή προχώρησε στο τέταρτο επίπεδο, η κλίση μετατοπίστηκε προς τον νότο και έτσι μέχρι το 1978, όταν το 7ο επίπεδο ήταν σε εξέλιξη, ο πύργος έκλεινε προς τον νότο περίπου μισή μοίρα. Άρα δεν ισχύουν όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν για την κλίση του πύργου της Πίζας. Όχι, αλλά ο λόγος βρίσκεται στο υπέδευφος, στο... στο μέρος όπου χτίστηκε ο πύργος. Ε... Λόγω του ότι είπαμε ότι αυτά τα τρία επίπεδα ήταν πολύ μαλακά. Και από την αρχή, από το πρώτο επίπεδο που χτίστηκε και σταμάτησε. Και είπαμε ότι δεν θα είχε μείνει καν όρθιος αν δεν είχαν σταματήσει. Που έγινε και τυχαία βέβαια όλο αυτό. Ε... Ο πύργο είχε ήδη μία κλίση. Ένα τέταρτο τη μοίρα. Όπω είπαμε. Ε, ε, αυτό λοιπόν ολοκληρώνει το σημερινό κομμάτι των κτιρίων. Και ένα τελευταίο που θα λέγαμε θα ήταν ε, για το πόσε είναι οι τέχνε. Ναι, γιατί οι άλλοι λένε 6, άλλοι 7, άλλοι 9. Τα έχουμε μπερδέψει η Βασιλίνα λίγο. Εμεί δεν θα σα πούμε πόσε είναι. Θα σα πούμε το τι κυκλοφορεί. Θα πούμε τις έξι βασικές τέχνες που είναι ποίηση, ζωγραφική, μουσική, γλυπτική, χορός, αρχιτεκτονική. Η έβδομη τέχνη που είναι ο κινηματογράφος. Και κάποιοι, σύμφωνα με την εξέλιξη τεχνολογίας και το πέρασμα του χρόνου, προσθέτουν ω 8 τη φωτογραφία και ως, ε, ως ένατη τη τα κόμιξ. Μάλιστα. Ο καθένας το ψάχνει σπίτι του, μόνος του, όπω θέλει, ρωτάει και βρίσκει τελικά τι και βέβαια, είναι αν θέλει γι' αυτό μας... το σωστό. Και αν θέλει μας στέλνει και σχόλια τι βρήκε στο www.hv.gr Λοιπόν, ε, να σας ενημερώσουμε ότι στην, την επόμενη φορά στη στείλει μέσα στο μουσείο θα δούμε την πινακοθήκη Ουφίτση, που ελπίζουμε να μην την κλέψουν όπως έκλεψαν την Εθνική Πινακοθήκη εδώ τη Ελλάδος. Ε, ελπίζουμε. Ε, ελπίζουμε, ναι. Και ε, θα θέλαμε να σας καληνυχτήσουμε από την, από την ε, συντροφιά, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Ζησιανικής Φοιτητική Ένωσης, τις ραδιοκαταγραφές. Ευχαριστώντας πρώτα απ' όλα... Την χολύπτρια, την Πανθία Κατσουρού. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, και να σα υπενθυμίσουμε ότι για σχόλια στο, στο σταθμό της Πυραϊκής Εκκλησίας μπορείτε να τηλεφωνείτε στα 210 41 602 και 210 41 640. Ε, υπάρχει βέβαια και το mail τη εκπομπή που είναι ρα... ραδιοκαταγραφέ με λατινικού χαρακτήρε παπάκι από τη Βασιλίνα Μποροβίλου και τη Μαρίνα Παπαϊωάννου. καλή σας νύχτα. Καλό σας βράδυ. Ραδιοκαταγραφές. Η δανειοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις.